Μεταξύ απόδύπνου και μεσονικτικού. Λόγοι από τον ιερό Άθωνα. Ευλογική Με τον μοναχό Μοισή Αγιορίτη. Μου το το Αγαπητοί μου. Εν Χριστό αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Απόψε θα απασχολήσω την αγάπη σα με ένα θέμα που και μένα έχει απασχολήσει πολύ, αλλά και πολλούς απασχολεί. Ένα θέμα που έχει σημασία, αξία, που δεν είναι ατυχία, που δεν είναι κατάρα Θεού. Ένα θέμα που προβληματίζει πολλούς, τους κάνει να αγανακτούν, να κουράζονται, να, να θλίβονται και δεν είναι κανένα άλλο παρά το θέμα του πόνου. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα αλλά η εμβάθυνσή του κάθε φορά μας δίνει και νέα στοιχεία για ε, υπομονή στον αγώνα μας. Δεν θα επιθυμούσα καθόλου βέβαια να σταθώ απέναντί σας σαν ένας ειδικευμένος ιατρός όπου πρόθυμα θα έκανε κάποιες διαγνώσεις και θα έδινε θεραπευτικές συνταγέ. Θα ήθελα να σας εμπιστευθώ τους λογισμούς μου που γεννήθηκαν στην Ιερή Αθωνική Ησυχία ύστερα από επικοινωνία μέσω αγαπητών προσώπων, από τους χώρους τους δικούς σας. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας μεταφέρω τι λέει η Αγία μας Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία για το θέμα μας αυτό. Σε μία κρίσιμη ώρα που δεν μπορούμε όμως να την πούμε ακατάλληλη, σε μία οδυνηρή εποχή, που μπορεί να γίνει αφορμή ή άσεως, σε μία κουρασμένη Ελλάδα, που αν θελήσει θα βρει την ανάπαυση μέσα από τον πολύ αυτό κόπο, σε μία κατακτυπώμενη εκκλησία, που παραμένει πάντοτε όμως νέα και δυνατή να ανανεώνει και μεταμορφώνει τον άστατο κόσμο, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε όλοι και καλούμεθα, να συνεχίσουμε. Δεν θα προσπαθήσω να ωρεοποιήσω και να καλολογήσω δύσκολες πράγματι καταστάσεις των καιρών μας. Δεν θα γίνω ένας αισιόδοξο εκτιμητής και ένας απεσιόδοξος αποστομωτής των κακώς εχόντων και κειμένων. Θα είμαι ειλικρινής και προσεκτικός εξ καφέας, του κρυμμένου βάθους του κρυπτόμενου κάλους, της πέρας, της πέραν των φαινομένων άλλης πραγματικότητος, της αιτίας του του κόσμου, της αναλύσεως του πόνου, της εξαγιαστικής του αποθεού Θεού τη της σωτήριας αποδοχής του, μετά από μία εγκάρδια υποδοχή και προσεκτική γνώση για εκείνους που βαδίζουν την οδό της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Μέσα στη γενική κατάσταση, η υπόθεση του πόνου είναι, αδελφοί μου, προσωπική. Ο αγώνας είναι προσωπικός, ο πόνος δεδομένος. Ο πόνος είναι το μόνο κατάλληλο ένδυμα του πιστού χριστιανού. Ο πόνος είναι, αν μπορούσαμε να πούμε, το χνότο του Θεού στη ζωή μας. Ο πόνος είναι το εύκρατο κλίμα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Οι είναι η πλούσια ευλογημένοι από τον Θεό. Μακάρι οι μακάρι να νιώθουν με υπομονή τη μεγάλη χάρη αυτής της μεγάλης ευλογίας. Ο τρόπος αποδοχής του πόνου φανερώνει τον βαθμό της γνησιότητος ενός πιστού. Μόνο στα πονεμένα πρόσωπα υπάρχει ένα μυστικό φως που κάνει απαλά γνωστό το μαρτύριο του εσωτερικού πόνου, ενός αμονιού όπου λεπτύνεται το άνθρωπος και ο λόγος του γίνεται χαριτωμένος, διοματικός, ατόφιος, απέριτο. Μόνο οι πονεμένοι έχουν κάτι σημαντικό να πούν. Πίσω από τον κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται ο Θεός. Ο πόνος πάντος θα παραμένει ένας εφαλτήρας για υψηλές πνευματικές αναβάσεις και ανατάσεις για συναντήσεις με την Αγία Τριάδα που λέγεται Θεός άνθρωπος σε Αυτός. Θα έπρεπε να διακρίνουμε τον πόνο που προέρχεται από τον Θεό, την αμαρτία ή από τους ανθρώπους. Υπάρχει αδελφοί μου μία ποικιλία πόνων, γενικών και ειδικών, δύσκολων και ιδιότροπων, μακρών και μικρών, δυνατών και κοπιαστικών. Υπάρχει ο πόνος της μονοτονίας ή της ρουτίνας. Η κοπιαστική επανάληψη ίδιων γεγονότων, εικόνων, λόγων και πραγμάτων που τόσο πολύ κουράζει τον σύγχρονο άνθρωπο, που εναγόνια αποζητά την αλλαγή, την απελευθέρωση, την ανανέωση, την πρωτοτυπία. Οι ειδικοί απατούν τους ανθρώπους με τη συνεχή προσφορά νέων ειδών. Όμως ο άνθρωπος παραμένει ταλεπορούμενος από το ανυκανοποίητο του κενού, που καμία μόδα δεν μπορεί να του πληρώσει. Τίποτε πια δεν εντυπωσιάζει και δεν εκπλήσει τον σημερινό άνθρωπο. Όλα τα έχει γευθεί, τα έχει απολαύσει από νωρίς, ώστε τίποτε δεν τον ελκύει. Το φοβερότερο όμως είναι πως η μονοτονία της κόπωσης έχει περάσει και σε νεανικά πρόσωπα. Έτσι σε ένα κόσμο-άκοσμο που και οι αξίες έχουν καταστροφεί τι να αναμένει κανείς, η απόγνωση περιφέρεται ανενόχλητη, η ψυχή στενάζει, η κοινωνία σφιχτιά ο πόνος του τρόμου θόλωσε τα μάτια. Άλλος πόνος, ο πόνος, ο προερχόμενος από την κρίση του πολιτισμού. Γιατί άρα γεγονίστηκε επί τόσου αιώνε ο άνθρωπος, για πυρηνικά ολοκαυτώματα, για σύγχρονες βαβέλ τη υψηλοφροσύνης, ο σύγχρονος πολιτισμός αφήνει άδεια τα χέρια της καρδιάς. Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος στη στέρεα βάση της υπεροπτικής λογικής, του κέρδους, της σωματική ανέσεως και της μετριότητος. Άλλος μεγάλος πόνος αδελφοί μου αυτοί η άνευ υποδούλωση στη μετριότητα, στην αυτάρκεια του μέσου όρου, στην ικανοποίηση μιας ελαττωματικής και ευθυνής ζωής που ζουν οι πολλοί. Ο άνθρωπος όμως πλάστηκε για μία δημιουργική ζωή και όχι για μία παρασυτική κεστήρα. Ακόμη και οι πιστοί χριστιανοί μας αρκούνται σε αυτή τη μέτρια ζωή Αποφεύγοντα συστηματικά από φόβο, δειλία, τροπή ή αγνωσία, τη μαρτυρία του μαρτυρίου, την ομολογία της ασκήσεως, την προβολή του ασκητικομαρτυρικού φρονήματος της Εκκλησίας μας. Τον σταυρό τους κοιτάζουν να τον σηκώνουν απόμερα και κρυφά, φοβούμενοι την τυχόν κριτική, την ηρωνία, την καταφρόνηση του πλήθους. Δεν είναι αξιοπρεπής πράξη αυτή, αλλα φοβισμένη και μικρή. Η άρση του Σταυρού δεν είναι βέβαια μια θεατρική πράξη, από έπαρση και προς πορισμό οίκτου. Η αξιοπρεπή άρση του Σταυρού είναι ζωντανό κήρυγμα, παρηγορία και ενίσχυση όλων εκείνων, που πολύ κοντά μας σηκώνουν τον δικό του Σταυρό, η προσευχή, η διάκριση, η υπομονή και η αγάπη, δεν θα επιτρέψουν να μπουνόθα στοιχεία στην προσωπική ανάβαση στον κρανίου τόπου το δικό μας. Η μετριότητα δεν έχει χώρο στην αγωνία του σταυρωμένου χριστιανού. Ο αληθινός πόνος δεν επιτρέπει την είσοδο σε ψεύτικους πόνους. Πόνος, αγαπητοί μου, και ο προερχόμενος από μία συνεχή δραστηριότητα. Μεγάλη κοινωνικότητα, πολυλογία και συνεχής εξόδου. Ήλθε η ώρα της φιωπής, της υγιής και της ακινησίας, προς ανασυγκρότηση και ανεφοδιασμό. Πόσος πόνος αυτός των καθημερινών πηγενέλα, των τυπικών επισκέψεων, των πολλών λόγων, των φορτωμένων από κάυξη, υποκρισία και κενότητα. Πρέπει κανείς την ερημία των πόλεων να βρει τη δική του έρημο, το δικό του κελί, για μία συνομιλία προσωπική με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να πάει καθόλου μακριά. Επί των καπνιζόντων ερηπείων του ας ψάξει τα αναμνηστικά της αθωότητος. Πρέπει να βρεθεί ο χρόνος, η ευκαιρία, ο τρόπος και ο τόπος. Θα βρεθεί αμέσω αν κοπάσει το άγχος του κυνηγητού, Τη δραστηριότητας, που κάποτε την ενδύουμε και με τικέτες καλών πράξεων. Για μία καλή πράξη κυρίως θα δώσουμε λόγο, αν βοηθήσαμε τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε και γι' αυτό πονάμε. Πονάμε δίχως πολλές φορές να το ομολογούμε, ίσως ντροπή, μα εύκολα ξεφεύγει και φαίνεται. Ασχολούμενοι πολύ με τους άλλους, δείχνουμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, ενώ στην πραγματικότητα επιστρέφουμε στον εαυτό μας πιο άδικοι. Τελικώς παίζουμε, επιτρέψτε μου να πω, ένα ανώσιο όσο και επικίνδυνο παιχνίδι, σαν κάτι καλούς υπαλλήλου, δείχνουμε πάντα χαμογελαστή, σαν να είναι υποχρέωση η ευτυχία. Το να κάνεις τον καλό είναι πολύ κακό, η κοινωνία δηλαδή μας θέλει σώνει και καλά όλους ευτυχισμένους. Έτσι παίζουμε ένα παιχνίδι κομπάρσου στο θεατρό της. Γι' αυτό και είναι τόσο άφθονη η υποκρισία στις ημέρες μας. Ο πόνος λοιπόν πρέπει να κρύβεται και να διώχνεται. Η δυστυχία δεν έχει θέση στην κοινωνία της ευημερίας. Ε, αυτή η μη παραδοχή του πόνου είναι αγαπητοί μου ο μεγαλύτερο πόνος τον οποίο ξεγελά ο άνθρωπος με τις ποικίλε κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές. Αυτούς που πονούν, τους έχουμε απομονώσει στα άσυλα, στους οίκους ευγυρίε, στις κλινικές, τα αναμορφωτήρια, ώστε να μη μας διαταράσουν την πολλή ευτυχία μας. Καλούμε να ανακαλύψουμε την αξία του πόνου. Ο πόνος είναι ένα δυνατό φάρμακο, δεν είναι ντροπή, είναι η φυσική κατάσταση στην αφύσικη ζωή μας, μας κάνει πιο αληθινούς, πιο ανθρώπινους, αληθινά ευτυχισμένους, όριμους, υγιείς και σοφούς. Μεγάλος πόνος, ο πόνος του να αγαπάς αρουστημένα τον πόνο. Όπως παραδείγματο Χάρην ένας καταθλιπτικός ή μελαγχολικός που καταντά ο χιστής. Ένας άθεος είναι επίσης ο πιο πονεμένος από τους πονεμένου. Δίχως το δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτοί είναι δέσμοι του πόνου οι θελημένα. Δεν θέλουν τη χάρη που θα τους ελευθερώσει. Είναι αμαρτία η τέτοια αγάπη του πόνου. Οδηγεί στην πολύ στεναχώρια, στη μοναξιά, στη χειρότερη δυστυχία. Τα διαζύγια, οι απάτε, οι πλεονεξίε. Οι δολιότητες και όλες οι κακότητες ξεκινούν από τους απαρήγορα αυτούς πονεμένους που απέριψαν τον Θεό από τη ζωή τους και δίχως υπομονή, αντοχή στην πενία και την κακουχία, στη στέρηση και τη δυσκολία, σηκώνουν το μαχαίρι της ανταρσίας και διελύουν κάθε δεσμό και κάθε σχέση που νομίζουν πως τους κλαβώνει και δεν τους επιτρέπει να ζήσουν ελεύθερα. Μα τότε Πέφτουν στον βαθύτερο πόνο μια ανελέητης μοναξιά αφού έχουν γρεμίσει τις γέφυρε και έχουν ξεριζώσει ό,τι τους ένωνε με το παρελθόν. Δεν σκύβουν ενώπιον του σταυρού, δεν αναπαύονται στη σκιά του. Υπλούτε, κύριον, των θεών, ημών, και προσκυρείται το υποποδείο των ποδών Πόνο αγαπητοί μου του Τιμίου Σταυρού που χθες εορτάσαμε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας που θέμα της έχει την παρουσία του πόνου στη ζωή μας και την αντιμετώπιση του. Πόνος είναι και λάθος επίσης μεγάλο η τακτοποίηση και η τοποθέτηση σε ένα κύκλο ακόμη και χριστιανικό και μη σας φανεί παράξενο, και μέσα στην εκκλησία ακόμη, όπου αναπτύσσεται ένα κλίμα ψεύτικα ζεστό και μία τυπική αλληλοπαραδοχή. Ένα βόλεμα σε μία θέση κατά τακτές ώρες, ώστε να έχω ένα γεμάτο πρόγραμμα και μία εξασφαλισμένη παραδοχή και συνομιλία. Σε αυτούς αναφέρεται η Τατιάνα Γκορίτσεβα όταν εγγράφει σε ένα βιβλίο τη. Τους βολεύει και τους συγκρατεί σε μια μορφή συλλογικότητας η οποία μετατρέπεται στη συνέχεια σε μια έρεση, σε μια ομάδα που ενώ αυτοεξυπηρετείται και αυτοπαράγεται μεγαλώνοντας σε υβρίδιο τελικά πεθαίνει χωρίς να έχει αλλάξει το περιβάλλον της και πολύ λιγότερο τον κόσμο. Πόνος δυνατό όταν βλέπεις την Εκκλησία σου με εκφραστές, συναγωνιζόμενοι στη φρασιολογία και την ιδεολογία των πολιτικών, όταν αναγκάζεται να κάμνει επίδειξη ισχύω, όταν θέλει να ζήσει δίχως σταυρό, δίχως ακάνθινο στέφανο, δίχως μαστίγωση, δίχως κολαφισμός και αμπτισμός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν, είναι και θα είναι μαρτυρικοί. Μία οδογνωρίζει γνωρίζει του μαρτυρίου, του Σταυρού, από όπου θα έλθει η κάθε Ανάσταση. Μέσα στην Εκκλησία πονάμε και κλέμε μαζί, αλλά και φρενόμαστε μαζί. Εξαφανίζεται κάθε ατομικότητα. Ο πόνος του ενός είναι πόνος όλων, αφού είμαστε ένα σώμα εν Χριστό χάθηκε δυστυχώς από τους χριστιανούς μας ο αυθορμητισμός και η αληθινή αγάπη. Ακόμη και η φιλανθρωπία κατευθύνεται και είναι καλά οργανωμένη σαν να ήταν λάθος και αμάρτημα να ελεήσουμε κάποιον που ελεήσαμε. Η σημερινή εκκλησία έχασε επιτρέψτε μου να πω την παιδικότητά της. Την εντάξαμε στην αστικοποιημένη σκέψη μας και την κάναμε δημόσια αρχή, υποχρέωση, αξιοσέβαστη κλπ. δίχως να αναφερόμαστε στη σημαντική ουσία της που είναι η λύτρωσή μα από τον πόνο και η μοναδική προσφορά της αιγιότητος. Η Ελλάδα είναι πολύ κουρασμένη από τον πόνο. Η ιστορία της είναι όλο δάκρυα, αίμα και θυσίες. Ο πόνος έκανε τους Έλληνες να μην το βάζουν κάτω, τους έκανε ήρωες, αλλά όχι πάντοτε αγίους. Ευκολότερα αυτό κανεί κανείς παρά υπομένη. Το δώρο του πόνου που είναι υπομονή δεν το κέρδισε καλά ακόμη ο Έλληνας. Δυστυχώς η επιπολεότητα και η βιασύνη χαρακτηρίζουν αρκετές από τις πράξει του. Σε αρκετού ηλικιωμένου τη επαρχία συναντά μια απονεμένη έκφραση ωραία υπομονή, που συχνά τη συναντάς και στα πρόσωπα νεωτέρων αγιοριτών πατέρων. Ο πόνο δεν είναι επιθυμία, αλλά ήρεμη αποδοχή, νυφάλια στάση και κίνηση θα λέγαμε στην ακινησία. Νομίζει πω είναι μια παγερή παθητικότητα? Είναι όμως η πιο θερμή ενεργητικότητα, ένας ηρωισμό δίχως κρότο, ήσυχο και διαρκής. Από τη σημερινή Ελλάδα λείπουν οι αξίες και αυτό είναι μια μεγάλη ένδια και ένας μεγάλος πόνος. Ο χριστός συνεχίζει να αγαπά την Ελλάδα παρά τα λάθη της. Η αγάπη του ας γίνει ελεγκτική και ας μας οδηγήσει στη μετάνοια, στην κατάσταση αυτή του πόνου, που μας πραγματικά από κάθε άλλο πόνο. Οι Έλληνες δεν αγαπούν τη μαθητεία τόσο όσο τη διδασκαλία. Να διδάσκεις δίχως να ζεις είναι μέγιστος πόνος και μάλιστα όταν λέγεσαι θεολόγος. Ας γίνουμε μαθητές του Αγίου Διδασκάλου Πόνου, του μεγάλου αυτού θεολόγου, μαθητές πρόθυμης υπακοής και εγκάρδια αγάπης, Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας ενδυναμώσει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ο ταπεινός διδάσκαλος, ο αυτοθυσιαστής Θεός, που θα μας ακούσει με πρόσχαρο ενδιαφέρον και θα μας πληροφορήσει σίγουρα. Ένας διδάσκαλος δίχως καθαρά βιώματα, είναι επιφανειακός, ανυπόμονος και βιαστικός και θέλει σύντομα καρπούς από τους λόγους του. Πονά που δεν σχολιάζονται ευμενό συλλόγη του, παρότι μελετά και προσπαθεί να συνερπάζει το ακροατήριο. Είναι ένας κακός διδάσκαλος γιατί αγαπά μόνο τον εαυτό του και αυτόν προβάλλει συνεχώς. Ένας καλός διδάσκαλος θυσιάζεται, προσφέρεται, διακονεί, αγαπά και η αγάπη του του δίνει καλή αγωνία και γλυκή πόνο γιατί ο πόνος είναι γλυκής μόνο μέσα από την αγάπη. Αυτός που αληθινά αγαπά δεν απογοητεύεται από τον πόνο, αλλά ενθαρρύνεται ακόμη περισσότερο. Πόνος μέγας και η χρήση της ελευθερίας Ελευθερία δίχως χαρά, ειρήνη, ανάπαυση, χάρη, δημιουργικότητα και θέρμη είναι δεσμά άθλια, είναι χειρότερη μιας σκοτεινή φυλακής. Η πλήξη στο γάμο, η νοθρότητα στην εργασία, η προπαίτεια των παιδιών, η αποτυχία των φίλων, η καχυποψία των συνεργατών, κάνουν και την ημέρα νύχτα και τη γιορτή πένθυμη και οδυνηρή. Αυτός ο πολύς πόνος των ανελεύθερων ανθρώπων, πώς θα διωχθεί, μπορεί να διωχθεί, πρέπει να διωχθεί, θα διωχθεί, ο πόνος των γύρω καταστάσεων και σχέσεων υπάρχει για να διώχνει και να παρηγορεί το μέσα πόνο μας. Ας γνωρίσουμε τα όρια μας και την αντοχή μας. Δεν είμαστε εμείς οι ιατροί του κόσμου. Ο πόνος είναι ο ιατρός αν τον εκμεταλλευτεί κανείς για να λυγίσει τα ισχυρά πάθη του και να οδηγηθεί στην ελευθερία. Ο ελεύθερο αληθινά είναι ο υγιής, είναι ο από τον πόνο, ο νικητής του πόνου, ο Υιός του Θεού. Ο πόνος, επαναλαμβάνω, θα παραμένει πάντοτε στην ανθρώπινη ιστορία, ο ιατρός, διδάσκαλος και ελευθερωτής. μακάρι οι πρόθυμοι μαθητές και φίλοι Του. Σταματώ σε εδώ, αγαπητοί μου, την αδρή περιγραφή λίγων μορφών του πολύμορφου πόνου. Ο καθένα μας αν ερωτηθεί, θα έχει να καταθέσει τα στίγματα του προσωπικού του μαρτυρίου. Το κύριο θέμα είναι αν αυτός ο πόνος ελάττωσε τη σκληρότητα των λίθινων καρδιών μας, αν είδαμε των πλησίων διαφορετικά. Ο ανελέητος πόνος πρέπει να μας κάνει τολμηρούς. Ο άγνωστος πλησίων, ο ξένος, ο εχθρός να γίνει φίλος και αδελφός. Να γίνουμε συμπονετικοί, συμπαθεί και συμπάσχοντες. Ο πόνος να διαλύσει τους φραγμούς, τους φόβους, τις φατρίες και τα φρούρια. Ο φίλος του πόνου δεν γνωρίζει την πλήξη. Ο φίλος του πόνου είναι φίλος όλων των πονεμένων. Οι άνθρωποι σήμερα αγωνιούν πολύ και άγχονται για να μην πονούν καθόλου. Ο πολιτισμός θέλει να διώξει μακριά τον πόνο. Ο άνθρωπο που δεν πόνεσε δεν θα μετανοήσει ποτέ, δεν θα ζητήσει συγχώρεση και δεν θα παραδεχθεί τα λάθη του, δίχω να τα παρερμηνεύει. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο πόνο, γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια. Ο πόνο θα μα κάνει πιο βαθεί, πιο λίου, πιο διαφανεί, πιο αυτοπεριορισμένους και πιο αυτογνωστικού. Η σοφία του πόνου θα μα σοφήσει, και θα μας κάνει απέριτους και έτοιμου για να μας μιλήσει ο Θεός. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που θα δοθούν στην εποχή μας από τους μελλοντικούς ιστορικούς και κοινωνιολόγους είναι ω η εποχή του πόνου, του τρόμου και του φόβου των ψυχών. Όλες οι πονεμένες, τρομαγμένες και φοβισμένες ψυχές μικρών και μεγάλων υψώνουν μια σιωπηλή κραυγή που ζητά βοήθεια. Μα την τελευταία ίσως στιγμή μετανιώνουν και μένουν ξανά ερμητικά κλειστοί, φοβούμενοι την απελευθέρωση από τον φόβο. Δεν ορίμασε ο πόνος τους, ο τρόμος τους καθήλωσε, ο φόβος τους έκανε να αγαπήσουν τη μοναξιά, δεν θέλουν τελικό στην απελευθέρωση. Είναι πράγματι τραγικό το μούδιασμα του τρόμου, η απειλή του φόβου, η συνεφιά του πόνου να μην αφήνουν τον άνθρωπο να βρει τη διέξοδο στην προσευχή, στη Θεία Επίκληση, στη συνάντηση με τον τσαλακωμένο εαυτό του και τον μουτζουρωμένο αδελφό του. Μόνο μέσα στην εκκλησία αγαπητοί μου σιγάζουν και εξαφανίζονται άγχοι και φόβοι, τρόμοι και νοχές, αγωνίες βασανιστικές και δυναμίες που θεωρούνται αξεπέραστες. Τη θέση του πόνου λαμβάνει η άσκηση που γνωρίζει να τσεκουρεύει τα χρειαστα, να ωρεοποιεί τα απαραίτητα, να τονίζει τις ιδιαιτερότητες, να υποδαβλίζει τα όρια της αντοχής. Η διακριτική εμπειρία του πνευματικού πατέρα είναι η αρχή της βοηθείας και η ευλογία και χάρη των μυστηρίων, η ολοκλήρωση του έργου της ιάσεως και ανορθώσεως, Δίχως ο πόνος να αποφεύγεται ποτέ αλλά να χρησιμοποιείται ευεργετικά για την Πάσχουσα φύση, την ολισθηρή και αφάδη. Ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία, η τηλεόραση, η αγορά, το ποδόσφαιρο και το αυτοκίνητο μπορούν να δώσουν πραγματική διέξοδο στον πόνο. Όλα αυτά είναι παροδικές ψευτοπαρηγοριές παυσίπονα μικρής διάρκειας, πρόχειρα ανασταλτικά. Έτσι η προπαγάνδα κάνει τον άνθρωπο αδύναμο και απερίσκεπτο, με λίγα περιθώρια αντίδρασης και μεγάλα περιθώρια άμπληνσης. Είμαστε στο στάδιο του χλιαρού τώρα θα λέγαμε. Δεν είμαστε ζεστοί πια. Αγωνιζόμαστε σύντομα να γίνουμε τέλεια κρί. Παραμένουμε πάντως ζωντανοί και να έχουμε μία αίσθηση περί και αυτό είναι μία παρήγορη ελπίδα. Η αμαρτία είναι πόνος, ντροπή, έλλειψη αγάπης, έξαρση υπερηφάνειας, άρνηση Θεού. Η αμαρτία αρχίζει να εχμαλωτίζει επικίνδυνα την ψυχή του νεοέλληνα. Η φιλοχρηματία είναι σε κατάσταση φλεγμονής και οδηγεί στο παραμιλητό του πυρετού. Εν τούτης επιταχύνει την είσοδό μα στην περιοχή του ψύχους. Και εδώ, συγχωρέστε με, γίνομαι Δεν ήταν η Ελλάδα έτσι χθε. Ζούσε για τον άρτου τον Επιούσιο. Δεν έστελνες τόσο εύκολα τη μάνα σου στον οίκο ευγυρίε. Δεν χώριζες τη σύζυγό σου τόσο εύκολα. Δεν ακολουθούσες τον κάθε αιρετικό που σου κτυπούσε την πόρτα με τι διπλές κλειδονιές δίχως καμιά αναστολή. Το χρήμα αντικατέστησε τις ανθρώπινες φιλίες, ο ουδέτερος τουρισμός στι αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις, η τηλεόραση έπαινιξε την ανθρώπινη συνομιλία και έφερε μια παγερή σιωπή και μια νευρικότητα και θρασίτητα, γιατί κάποιος μίλησε και διέκοψε την προσοχή από την εκπομπή ή θέλησε να αλλάξει πρόγραμμα. Έτσι φτάσαμε το κάθε μέλος της οικογενείας να έχει τη δική του τηλεόραση, ώστε να μην ενοχλείται έστω και με τη σιωπηλή παρουσία του άλλου δίπλα του. Η διαπίστωση αυτή είναι όντως τραγική. Μα σπάνια τελειώνει και μια συνομιλία δίχως να αφήσει κάποιο πόνο στην ψυχή του άλλου και αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη αγάπης και ταπεινώσεως και κάθε συνομιλία καταντά τελικώς μια ομολογημένη ή ανομολόγητη επίδειξη έπαρσης. No. Ο πόνος, αγαπητοί μου αδελφοί, βοηθά να γνωρίσουμε τα βάθη μας. Είπαμε πως ο πόνος είναι επικύλωση, ο πόνος του πολέμου, της καταστροφής, της αποτυχίας, της μιονεξίας, της ασθένειας, της ορφάνεια, της κυρίας, της μονόσεως, της ανέχειας, της κάθε δυστυχίας. Ο πόνος μας βοηθά να ξαναπλαστούμε, να επανίδουμε τον κόσμο. Να αγαπήσουμε. Όταν πονάς δεν ασχολείσαι με περιτά. Περιορίζεσαι ηθελημένα, συγκεντρώνεσαι, προβληματίζεσαι. Ας να καταθέσω μία προσωπική εμπειρία. Αν έχω μία τόση δά μικρή αίσθηση περί Θεού, την έχω μέσα στην ασθένεια. Όταν πολύ νεότερος άκουσα τους ιατρούς να μου δίνουν λίγους μήνες ζωή. Όταν έσβηναν όλα το όνειρά μου, αφέθηκα στο Θεό, του παραδόθηκα και με κέρδισε. Όχι γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αλλά γιατί έτσι θέλησα. Και νικήθηκα. Και είναι το μόνο για το οποίο ποτέ δεν μετανιώνω και για κάτι που μπορεί εν κυρίω να καυχόμαι. Κέρδο λοιπόν η ασθένεια για μένα, μα μπορεί και για τον καθένα αρκεί να το θελήσει, να θελήσει να την εκμεταλλευτεί. Μα θα μου πείτε υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να είναι ασθενής, να δυστυχεί και να πονά. Υπάρχει κανείς που να περιφρονεί την υγεία και την ευτυχία. Όλον ευχή και πανανθρώπινο αίτημα δεν είναι μια αδιατάρακτη υγεία και μια ισόβια χαρά. Μήπως τα παραπάνω λεγόμενα είναι μοναχών υπερβολέ και απραγματοποιείτε σκέψεις. Η απάντηση είναι πως δεν επιθυμούμε φυσικά και βέβαια αρρωστημένα τον πόνο αλλά ο πόνος είναι καθημερινό γεγονός. Η ζωή όλη καλύπτεται από την εφέλη της αγωνίας, του άγχους και της θλίψης. Πλημμυρίζει η ζωή από αναστεναγμού και δάκρυα. Όλα πλέον είναι σφραγισμένα από τον πόνο. απουσιάζει η χαρά, επικρατεί η ταραχή, κινδυνεύει η ειρήνη, απειλείται η ησυχία. Όμως όταν ο άνθρωπος θελήσει να δει τα πράγματα διαφορετικά, θα δει πως ο πόνος υπάρχει ως παιδαγωγός και ξεναγός μιας άλλης πραγματικότητας. Με τόλμη και συμπάθεια αντιμετωπιζόμενος ο πόνος θα έδιδε τη γεύση μιας μυστικής χαράς. Θα έβλεπε ο άνθρωπος διαφορετικά τη ζωή του και τη ζωή των συνανθρώπων του. Η συμπόνια δεν θα ήταν αδυναμία, καθώς λέγει ο ασθενής Νίτσες τον υπεράνθρωπό του, αλλά κλειδί στις τραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις του καιρού μας. Ο πόνος δεν θα ήταν ο σκοπός τη ζωής, καθώς λέγει ο Κίκερκαρντ, αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού. Ο βουδισμός παρακινεί τους οπαδούς του να χρησιμοποιήσουν τον πόνο ως ναρκωτικό ή να τον λισμονούν, ή να περιπέσουν στην αναισθησία της Νιρβάνα. Ο χριστιανισμός της Δύσεως κρατά μία απόσταση διακριτική από τον πόνο και δίνει ευγενείς συνταγές. Ο απεσιόδοξος Οπενχάουερ ομιλεί αισιόδοξα για τον πόνο ονομάζοντάς τον σαν το πιο θετικό στοιχείο της ζωής. Ο Χριστός όμως μας λέγει Εν το κόσμο θλίψη ν' αλλά θαρσείτε εγώ ναι κατ' τον κόσμο. Αλλού λέγει, ή τη θέλει ο πίσω μου έρχεστε απαρνησά στο εαυτόν, και αράτω τον σταυρό αυτού καθημέραν και ακολουθείτομη. Και πάλι λέγει, αγωνίζεστε εισελθίνδια τη στενή πύλη, και πάλι τονίζει, έσεστε μισούμενοι από πάντων δια το όνομά μου. Ο αγώνας του πιστού χριστιανού είναι ένα συνεχής έμπονος αγώνας κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Άριστος Ερμηνευτής του, Άγιου Ιωάννη Ιωάννης ο με τη γνωστή του επιμονή λέγει πως η θλίψη αυτή προξενή ανάπαυση, πως η ζωή είναι στίβος, πως στο στίβο υπάρχουν αγώνες και τέλος βραβεία. Αυτοί που βλαστημούν στην ασθένεια και τον πόνο εφίστανται και το κέρδος χάνουν, ο Άγιος Μακάριος συνεχίζοντας λέγει πως δεν υπάρχει δόξα δίχως παθήματα, και κάθε καταθέον θλίψη είναι έργο ευσεβίας. Η δε αληθινή αγάπη μετά ενάντια της ζωής δοκιμάζεται. Μην νομίζεις πως θα αποκτήσεις αρετή δίχως θλίψη. Το άλυπο είναι αδόκιμο, τον ανηφορικό δρόμο του πόνου σου ανέβαινε με ελπίδα. Η στενή και τεθλιμένη οδός του Ευαγγελίου αποτελεί, θα λέγαμε, συγκλονιστική εμπειρία για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μία πνευματική ζωή δίχως αγώνα και άσκηση είναι λίγο άγνωστη για την ορθοδοξία. Ο έξοχο Αββάς Ισάκου Σύρος λέγει πως ο δρόμος για τον Θεό είναι ένα συνεχής σταυρός. Κανείς δεν πήγε στον ουρανό με άνεση. Σύγχρονος θεολόγος ο μακαριστός πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης αναφέρει η Άρνηση του Σταυρού μαραίνει και μοραίνει την ίδια την Εκκλησία, την εκοσμικεύει, την κενώνει από τον εσχατολογικό δυναμισμό της. Ο βίος των Χριστιανών ήταν ανέκαθεν μαρτυρικός, ασκητικός, ομολογητικός, περιπετειώδης, τολμηρός και θαραλαίος. Αν επιθυμούμε αγαπητοί μου ένα χριστιανισμό της ανέσεως, του βολέματος, της αυτάρκειας και της ωραίας κουβέντας, απέχουμε πολύ μακριά του γνήσιου ορθόδοξου είδου που εμβλημά του έχει τον Σταυρό, τον οποίο ακολούθησαν, προσκύνησαν και ύψωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μέσα στον ανθρώπινο πόνο γίνεται η ωραιότερη και αληθινότερη συνάντηση με τον αυτοθυσιαστέντα Θεό ο Άγιος Ισάκος Σύρος με να αναφέρει Αυτός που θέλει να είναι αμέριμνος σε αυτόν τον κόσμο και θέλει να ασχολείται και με την αρετή αυτός βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρόμο του Θεού. Πράγματι η σημερινή χριστιανική ζωή δεν πήθη δεν ξαφνιάζει και δεν επνέει γιατί είναι απονευρωμένη απουσιάζει το πνεύμα της θυσίας και η άρση του σταυρού. Το Ευαγγέλιο μας θέλει σε μία συνεχή διακινδύνευση. Μέσα από τις δυσχέρειες θα συνάξει ο πιστός τον γλυκή καρπό της καρτερίας και της εμπιστοσύνης στο Θεό. Μία ζωή ανέσεως, εξωτερικής, οδηγεί σε εσωτερική αταξία και μας απομακρύνει από την πράξη των Αγίων, οι οποίοι αγιέσαν κάτω από εντελώς αντίξωες συνθήκες συνήθω. Αξίζει και πάλι να τονιστεί πως οι ποικίλες δυσχέριες της ζωής παρουσιάζονται για να αντιμετωπιστούν και να πολεμηθούν. Ο άνθρωπος όμως δεν επιθυμεί να αγωνίζεται και αυτόν είναι το μεγάλο λάθος που καταστρέφει τη ζωή του. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν τους αδόκιμους, μας λιχνίζουν και μας κάνουν διακριτικούς. Είναι ασύλληπτο για τον σημερινό ορθολογιστή το ότι ο Θεός ευλογεί ιδιαίτερα αυτούς που αγαπούν, να ακολουθούν τον μαρτυρικό δρόμο, αφού με τους πόνους κατακτούμε επώδυνα την αρετή και τότε την εκτιμάμε και τη διατηρούμε σωστά. Δεν παραδεινόμαστε ανεπίγνωστα στον πόνο και τη σύμφορα, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι είναι ένας τρόπος να παραδοθούμε στο Θεό. Είναι μία ακόμη ευκαιρία να διδαχθούμε πως δεν αυτοσοζόμαστε. Τα παθήματα γίνονται βοηθήματα και μαθήματα στο να σταθούμε σωστά απέναντι του Θεού. Η νίκη των πειρασμών είναι το ενδεικτικό ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί ο Θεός και τα χαρισματά Του. Άρα οι δυσκολίες υπάρχουν για να μας ευκολύνουν την πνευματική ορίμανση, για να μας ετοιμάσουν για την ενώπιον του Θεού παράστασή μας. Ο πόνος είναι το νηστέρι του Θεού στη διαφθορά, την αναισθησία, την οκνηρία και την πόρωση, την αναλγησία και την αδιαφορία ο πόνος τελικός καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει από ευτυχισμένο ελεύθερο. Μα θα ήταν δυνατό να υπάρξει ελεύθερος που να μην είναι ευτυχισμένος, μέχρι να φτάσει κανείς την ελευθερία θα πονά. Θα πονά από τότε που η αμαρτία έλαβε κυρίαρχη θέση στη ζωή του. Η κατάχρηση της ελευθερίας φέρνει πόνο. Ο πόνος αυτός δεν έρχεται από ένα δυνάστη και Θεό, αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα της απομακρύνσεως και απομονώσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Ο κάθε φιλάρετος δεν μπορεί να μην είναι φιλόπονος και ο κάθε φιλάρετος και φιλόπονος είναι αδύνατον να είναι αφιλάνθρωπος. Ο πόνος μας βοηθά να πλησιάσουμε περισσότερο τον πονεμένο αδελφό μας, να σπάσουμε τα δέσμά της ατομικότητος και η ζωή μας να γίνει αυθεντική και υπεύθυνη. Ο Χριστός καινούμενος αποκαλύπτει μια νέα ζωή. Ο Χριστός στο Σταυρό απλώνει τα χέρια του και αγκαλιάζει την σύμπασα ανθρωπότητα. Με τον πόνο του στο Σταυρό σταύρωσε τον πόνο, με το θάνατό του νίκησε τον θάνατο. Αγίασε έτσι τον πόνο μας, μας έκανε άφοβους, μας έκανε ελπιδοφόρους, μας πλησίασε και μας είπε το πόσο πολύ μας αγαπά. Ο μονοχισμός καταφάσκει στον πόνο, είναι η συνέχιση του μαρτυρικού φρονήματος τη πρώτη εκκλησία. Ο αγιορυτικό μοναχισμό έχει να επιδείξει μια μακρά σειρά ηρωικών μορφών που επεθύμησαν να μην ξεφορέσουν το ένδυμα του πόνου, εφευρίσκοντα μάλιστα ποικίλου τρόπου και πολλέ μεθόδου ώστε να τον διατηρούν σε όλη του τη ζωή, μην προσδοκώντα την τέλεια ανάπαυση στην παρούσα εξορία, καθώ λέγουν Η σειρά αυτή φτάνει μέχρι τι ημέρε μα για να μα θυμίζει πως δεν έλειψαν ποτέ οι γνήσιοι οι του Θεού, όπως αναφέρουμε σε ένα σύγχρονο αγιορήτικο γεροντικό που με τη βοήθεια του Θεού ετοιμάζουμε. Ο νεοσκητιώτης μοναχός Νικόλαος Ίστρά από ένα πολυτάραχο βίο ασθένισε βαριά και από τη συνεχή κατάκληση και τη μορφή της ασθένειας σάφισε το σώμα του και η δυσοδεία ήταν ανυπόφορη. Υπέμενε ευχαριστιακά και δοξολογικά, και όπως λέγει ο προηγούμενος της μονής Διονυσίου Χαράλαμπος, στην κηδεία του είδαμε όλοι το μισθό της υπομονής του, το φτωχό του καλύβι έλαμψε και βοδίεσε και όλοι είχαμε μία πληροφορία χαράς. Άλλος νέος μοναχός, ετοιμωθάνατος από την ασθένεια στο νοσοκομείο που ήταν, περιτριγύριζε τους θαλάμους των άλλων ασθενών, για να τους παρηγορεί και ενισχύει για το τι δώρο μεγάλο είναι η ασθένεια για τον έξυπνο πιστό. Εκοιμήθηκε αυτός μακαρίος. Και πώ οι άλλοι και άλλοι δεν με την ίδια γνώση για την από την ασθένεια βοήθεια και υγεία της ψυχής την οποία αντιλαμβάνονται ως υψίστη ευλογία. Ακόλουθοι όλοι του Αγίου Σιμεώνος του νέου Θεολόγου που αναφέρει. Αν θέλεις να επιτύχεις αυτό που διακαώ επιθυμεί, επιθυμείς, δηλαδή τα Θεία Αγαθά, αγάπησε τον σωματικό κόπο, ασπάσου την κακοπάθεια, αγάπησε τις δοκιμασίες που πρόκειται να σου γίνουν πρόξενοι κάθε αγαθό. Τούτο βεβαίως για να γίνει θέλει θερμή αγάπη στο Θεό και αφοσίωση. Ο πόνος ιδιαίτερα στην ψυχή του Αγιορείτη Μοναχού έχει μία βαθιά σημασία. Ο πόνος που επιτρέπεται από τον Θεό οδηγεί τον άνθρωπο στον δρόμο που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό σημαίνει σταυροφόρος και χριστοφόρος μοναχός. Ο πόνος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δια του πόνου βοηθεί το άνθρωπος να αποτινάξει την, την αναλγησία του. Χωρίς τον πόνο δεν υπάρχει δρόμος που να οδηγεί στο Θεό όπως είπαμε. Ο πόνος βοηθά την ανθρώπινη ψυχή να μην πνιγεί στην καθημερινότητα. Ο Αγιορείτης μοναχός μπροστά στον πόνο του δεν επάσχει από ενοχές αλλά αυξάνει το μέτρο της ταπεινόσεώς του και τον δέχεται ως μέγα θεραπευτή. Οι μοναχοί αγκάλιασαν με τριφερότητα το σταυρό του Χριστού και δια του πένθους της χαρμολύπης πλησίασαν, πλησιάζουν και θα πλησιάζουν έτσι πάντοτε τον Πανάγαθο και Πανικτήρ Θεό. Υπθούτε κύριον των θεώνυμων, και προσκυρίτε το υποποδείον των ποδών αυτού. Και Αρχίζουμε και ολοκληρώνουμε αγαπητοί μου το θέμα μας για τη σημασία, την αξία της παρουσίας του πόνου στη ζωή μας και την αντιμετώπιση του. Ιδιαίτερα οι γέροντε, βλέποντας αυτόν τον πολύ πόνο στη ζωή των ανθρώπων, γίνονται επιοικέστεροι και συμπαθέστεροι, αυξάνοντας την αυστηρότητα στον εαυτό τους, ακόμη και για τα λάθη των άλλων. Οι γέροντες βιώνοντας τη μετάνοια και ζώντας με συνεχή εγκαρτέρηση αφού τι τις δυνάμεις που κρύβει στα σπλάχνα του αυτό ο αμαρτωλός αλλά όχι αμετανόητο λαός τις δυνάμεις εκείνες που κατά ένα παράδοξο τρόπο τον νικούν αλλά εξέρχεται από την ίτα νικητής και τροπεοφόρος έχοντας επιτελέσει ξανά ο θείος πόνος το έκπαγλο θαύμα. Βλέπουμε Αγίους μοναχούς και γέροντες, να είναι ασθενείς οι ίδιοι και με την προσευχή τους να βοηθούν τους άλλους. Αυτοί όλοι οι όσοι ελέγχουν τη φοβία μας να συσταυρωθούμε με το Χριστό, να του αφιερωθούμε ολοκληρωτικά, γι' αυτό και τα προς τους άλλους έργα μας μένουν ανολοκλήρωτα. Η πίστη μας δεν είναι κρατεί, η αγάπη μας φλεγόμενη. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα τη εξόδου από τη μεσότητα μετρημένα και μέτρια. Μία πνευματική ζωή δίχως εκούσιο πόνο είναι καταδικασμένη σε ένα άλλο ακούσιο και δρυμύτερο πόνο. Λέγει χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος αγιορίτη Όποιος δεν πάσχει εκούσια διά του άθλου χάριν του καθαρισμού του και έτσι να γίνει ιατρός των βασχόντων θα υποφέρει αναγκαστικά εδώ εις κόλαση. Μερικές φορές πράγματι αγαπητοί μου αδελφοί, η ευτυχία κρύβεται στη δυστυχία. Το αγιονόρος τελικό είναι ένα απέραντο θεραπευτήριο, όπως έλεγε ο Μακαριστός, γέροντας Θεόκλητος Γιονυσιάτης, και για τους μόνιμους κατοίκους του και για τους πολλούς προσκυνητές του. Και η Εκκλησία μας είναι μία πολυκλινική και τα δώρα της φάρμακα και η λειτουργή τη όλη η τέκνα του Ιατρού των ψυχών και των σωμάτων ημών του Λετρωτού Σωτήρως, Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα η καρδιά του αγωνιστή μοναχού, αδυνατή να σταθεία συγκίνητη στον πόνο του Αδάμ. Τη συγκίνηση μετατρέπει σε κεσία, την εκοσμήκευση και αλωτρίωση του σύγχρονου χριστιανού, την αντικρούει με τη μόνιμη θητεία του στην έρημο, ω μία συνεχή διαμαρτυρία για τον αποπροσανατολισμό του Ορθόδοξου φρονήματος. Πριν κλείσουμε θα επανέλθουμε σε ένα σημείο που θίξαμε παραπάνω και που είναι το πιο βασικό για την Ορθόδοξη πνευματικότητα. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσουμε γιατί είναι και η λύση και το τέλος του θέματός μας. Ο πόνο των ανθρώπων σήμερα είναι σίγουρα έντονος, διαρκής, βασανιστικός και βαρύς. Ο άνθρωπος επιλέγει συνήθως τον πόνο Του. Η ανία και η νοθρότητα εμποδίζουν τη θυσία. Η ατέλειωτη ευτυχία δεν μπορεί να έχει θέση ο σκοπός στη ζωή όταν είναι απομακρυσμένη από τη χαρά του Χριστού. Οι διακιμάσις της ζωής μας οδηγούν στην προσευχή. Η ζωή μας γεννήθηκε πάνω σε ένα σταυρό, αλλά από τον σταυρό ασφαλώς αρχίζει και το Πάσχα. Καλούμαστε λοιπόν να σηκώσουμε αγώγιστα τον δικό μας σταυρό και αν χρειαστεί να σταυρωθούμε. Ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, εμείς να σταυρωθούμε για Αυτόν. Εκείνος δεν έφταξε, εμείς φταίξαμε. Η σταυρωσή μας είναι ευγνωμοσύνη, υποχρέωση και συνάμα μέγιστη παρηγοριά. Μας και ευλογεί κάτω από τον σταυρό Του και μας στηρίζει. Στη σκιά της ευλογίας Του αισθανόμαστε την ανάγκη της μετάνοιας ο πόνος υποφέρετε μόνο εν Χριστό. Ο πόνος δεν υπήρχε στον προπτωτικό άνθρωπο στον Παράδεισο, ειναι αποτέλεσμα της ανταρσίας και κυρίως της ειδονής. Όσο μέσα εφευρίσκει ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει η ειδονή, τόσο και πολλαπλασιάζει την οδύνη. Η λύπη, ο καταθέων πόνο, πόνος, φέρνει την πραγματική ειδονή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για σωτηριώδη λύπη αν ο πόνος προέλθει από τους ανθρώπους να τον υπομένουμε με χαρά και να προσευχόμαστε μάλιστα για αυτού που μας λύπησαν. να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και τίποτε δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή Του, ίσως κάποιο κέρδος θα προέλθει αργότερα, που τώρα δεν το καταλαβαίνουμε, να δοξολογούμε το Θεό ακόμη και για τα δυσάρεστα. Ο πόνος επίση αδελφοί μου, κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα είναι και ένας τρόπος που επέτρεψε ο Θεός τον άνθρωπο για να μη δένεται υπερβολικά με τον κόσμο. Έτσι ο πόνος γίνεται μέσο και όπλο που νικά την αμαρτία και σώζει τον άνθρωπο. Η αδυναμία γίνεται δύναμη, η εξασθένηση κρατέωση που δεν μας επιτρέπει να υποδουλωθούμε στα πράγματα. Είναι σημαντικός ο ρόλος του πόνου στη ζωή μας αφού θέλει να μας ανακαινήσει για την αιωνιότητα. Ο πόνος τελικός δυναμώνει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει και τον αγιοποιεί. Είπαμε πως είναι αναπόφευκτος ο πόνος εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός υπομονή να αντέξουμε. Η συνεχής αναζήτηση ιδανικών καταστάσεων είναι μία παγίδα δαιμονική για να αναβάλουμε τον αγώνα μας. Το να ψάχνουμε να βρούμε τις ιδανικές και άλυπες συνθήκες της ζωής, και να μεταθέτουμε τον προσωπικό αγώνα καθάρσεως είναι λάθος. Οφείλουμε να επιλέξουμε τον εκούσιο πόνο και κόπο για να φτάσουμε στη γνήσια ανάπαυση και όχι στην επόδυνη ηδονή που ζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Οι λύπη και ο πόνος που προέρχονται από τον διάβολο φέρνουν την απελπισία ενώ η καταθέων λύπη δίνει τη μακαρία ελπίδα. Σα ευχαριστώ και για την παρακολούθηση της Απόψινης Εκπομπής που ίσως να είναι και το τέλος ενός κύκλου με την αλλαγή του προγράμματος που θα ακολουθήσει από τον αγαπητό ε, σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίον και ευχαριστούμε για την διετή φιλοξενία του στα ραδιοκύματα και τη συνάντηση και την επικοινωνία με τόσους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς. Εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος με τα πάντα υψωμένα χέρια, να παρηγορεί τους πονεμένους και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, Κύριος Ιησούς Χριστός, να ενδυναμώνει, να δίνει υπομονή, να δίνει ελπίδα σε όλους τους πονεμένους, ποτέ να μην απελπιστούν, αλλά να έχουν την ελπίδα, την απαντοχή και την σωτηρία. Αμήν. μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού, <ΣΣΣΣ> Λόγι από τον Ιερό Άθωνα <ΣΣΣ> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.